Καλή τύχη. Μάγκες. Έγινα μάρτυρας λιστίας τράπεζας με φόνο αστυνομικού. Με την τράπεζα και τι με νοιάζε εμένα, δεν είμαι με κανένα Σου λέω καλά τις χάνανε γιατί μας προκαλούσε Και μάτια εκατομμύρια ενώ κι ο Θεός πεινούσε Μουσική Περαστική αδιάφορα, εγκάτσαν και κοιτούσαν Του διευθυντή της συγκυλιές κι αυτούς τους ενοχλούσαν Κι πανικοβλήθηκε, πας ο γιος του Good morning κύριε διστάνη, γεια σου για σου μου και <melodic> τις Και καλή τύχη και <mimic> <Είς>, καλή τύχη, <mimic> Άρη, το τραγουδάκι και θα να τώρα <mimic> Πως και τώρα γύρω του με δύο όρθανα, τα σύνταξη. Τη μοίρα μα και μια γνωστή Εωείς άγε μάξι η πάγελ μαάτι πάγε μαλιστς πατέρα δικάστικά με μάτιά την μίνα Απόλς ένα μια ζωή απού γά τίνα για ρέλπει ια και στο πό καις ρέστές και άλι τί χει Καλημέρα, κύριε Κρουατάκο μου. Δεν με κάνετε, παιδί μου. Χαθήκαμε, χαθήκαμε. Τι να σηκάνω κι εγώ, Βουκώλο άνθρωπο, τι να πρωτοκοιτάξω. Το τρακτέρ, τηλεελούδο, τι, τι να, ξέρω εγώ, τι να σηκώ να πούμε. τρέχω τρέχω πολύ τρέξιμο έχω και πρέπει ε, ρυθμίσουμε και του ήχου εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο, νομίζω είναι λίγο καλύτερα. Λοιπόν, διότι, τι να σηκώ τώρα, γιατί να το κρύψουμε με ένα άλλωστε, συνίστρα πρίμα βόλτα. Που φουά, που φουά και δεν σε ρέμωσε ακροατάκο μου. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, ε, διότι που φουά, τι σημαίνει που φουά, θα σα είπω εντός το λίγο. Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους οι αγώνε του Κουλοχοτρώνη, του Άρη, του Βελουδιώνη και του Άλεξ, του Άλεξ καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα, δικιώνονται, διότι εδώ, Μιλάμε για πραγματική αγκός που λένε γαί, αριστερή διαπραγμάτευση Και πριν συνεχίσω, πριν συνεχίσω για την ε, αριστερή διαπραγμάτευση Θα συμβάλλω ακούμα τάρα να ακούσεις ε, Που λέγεται αν Και θα κάνεις εσύ τους συνερμούς τώρα να πούμε Γιατί είσαι έξιμιος τα κρατάχους Να καταλαβαίνεις θα στον τον αέρα Θα πιάνεις αυτά Έτσι Ακ το τραγουδάκι και θα καταλάβεις για πάμε, ναι, να no, είσαι Ε, μην ακούσα κρουατάκο μου Που λένε ότι το μέγεθο δεν παίζει ρόλο Εδώ μιλάμε σοβαρά Πόσο θα μου το βάλεις 30 πόντου. Όχι εγώ θέλω 25 Έλα ρε μεγάλε να τα βρούμε από στη μέση 27 και μισό Και τελείωνε γιατί περιμένουν οι χώρες στην ουρά Θα συνουσιάσω Έπαθα και το γλωσικό να πούμε Θα συνουσιάσω Αλλά εντύμος. έτοιμος Έτοιμος Συμβιβασμός Και άλλο δεν θα σκεφτούν οι πούστε της Απλώς Απλώ να θυμίσω κάποια πράγματα για του ρομαντικούς. Θα στεναχωρήσω κάποιους ανθρώπους, δεν το κάνω ξηπικού του, καταλαβαίνει τόσο καιρό 100 μέρες να πούμε. Χάθει ο παρδούδος, και από το σώμα που τα χωράφια και τον έτσι. Αλλά τέλο πάντων να θυμίσω μερικά πράγματα. 13 Σεπτεμβρίου 2014. Σύφρας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα σταματήσει την καταστροφή στις σκουριές. Καλό ε, ναι. Ε. Αυτό στις 13 Σεπτεμβρίου του 2014. Τώρα να πούμε 25 ε, Δευτέρου του 2015. Υπουργός Συρώνης. Η επένδυση δεν σταματάει. Θα γίνουν μόνο επιμέρους ελέγχοι αδιοδοτήσεων και επιμέρους ανακλήσεις τεχνικών αδειοδοτήσεων. Που αφορούν τεχνικέ πλημέλειες, μηδίου, μηδίου πλημέλειες επένδυση. Δεν μας χαίζεται ρε. Και δεν ξέρουμε ότι με κάτι ξεφτυλισμένα εκατομμύρια οι τύποι θα βγάλουν 20 22 δις να πούμε τόσα για να μην πούμε για το ξέπλυμα χρήμα που γίνεται εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις τώρα για σπουδέ, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, μέχρι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει καταλάβει όταν το 2011 Εξέδωσε απόφαση που έκρινε πως η όροι της σύμβασης συνιστούν κρατική ενίσχυση υπέρ της εταιρείας και την καλούσε την εταιρεία να καταβάλει 15,34 εκατομμύρια ευρά στο δημόσιο, το οποίο δημόσιο βεβαίως τότε έκανε ένσταση κτλ. Τώρα στις 8 Μαΐου, να προχθές να πούμε, ο Τσιρώνης πάλι αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος στον ΣΚΑΙ Δημιώνει πως η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός παραβιάζει τη σύμβαση, τη σύμβαση της με το Δημόριο και ότι αν θέλαμε, αύριο το πρωί την κλείναμε. Του πιάντς. Αν θέλαμε, αύριο το πρωί την κλείναμε. Που πάνε να πει μεγάλε, πως δεν θέλετε. Αλλά να μην πει τώρα κρουατάκο να στο θυμίσω κιόλα Ότι ο μεγαλομέτωχος της σιλδουρά του gold είναι η BlackRock τα Παγκόσμιου διαχειριστής κεφαλαίων που πάνε να πει το ξέπλυμα που λέγαμε. Να μην επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα, διότι βρωμάει συμβιβασμό τουλάχιστον. Α, α, α, α. Να θυμίσω στον κύριο Τσιρόνι πως ενέκρινε ε, άδεια υλοτόμησης 300 στρεμάτων αρχαιολογικά σου στις αρχές Μαρτίου, αν δεν γελάει η μνήμη μου, έτσι. Λοιπόν, έτοιμο συμβιβασμός. Ε, θα σου πω κι άλλα Κροατάκο, Εδώ μεταξύ όμως περίμενε. Να συμβάλλω ένα τραγουδάκι, δεν θυμάμαι ποιο είναι, κάτσε να το βάλω και θα <Λ ellen> <νεκροθάρτες. Λπι> <Solar> Αυτό είναι το τραγουδάκι. καπά, φέρα. είναι η Κράτη θέσει, κράτη στη μέρα. Δίκη μα είναι η νύχτα. Κράτη θέσει, κράτη θέσει στη μέρα. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Που φάλε νεκροφάτε. Θα παραμείνουμε γράστε. Που φάλε νεκροφάτε δεν θα πεθάνουμε Para mim, numerastes, το vale negro. Vistου σαν φω,istου σαν φω, με Λοιπόν, δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλε μνημερότητε, αλλά δεν είμαστε διαρκώ υπόθυμοι. Θα περιμένουμε τη δόση. Τα πρεζάκια να πούμε, θα περιμένουν τη δόση κτλ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, πριν συνεχίσω για τον έτοιμο συμβιβασμό, διότι περί αυτού πρόκειται, έτσι, μιλάμε για έτοιμο συμβιβασμό. Αυτό που λέγαμε με του πόντου, ότι το μέγεθο τελικά παίζει κάποιο ρόλο κτλ., να πω ότι έχουμε κυβερνησάρα, να πούμε, super duper, δεν έχουμε πια μνημόνια κατοχή. Που με μαλακίες αυτά αγωνιζόμαστε τόσο καιρό Επιτέλους εδιφέρως... Κάνουν τα χέρια έτσι με. Εντάξει Τελειώσαν αυτά τα πράγματα Πάει αυτά νίκους στο παρελθόν πλέον Έχουμε κυβερνησάρα Να σου πω ότι έχουμε υπουργό των εξωτερικών Του κύριο Νίκο Κουτσιά Ο οποίος είναι καταπληκτικός Και πρέπει να σου πω ότι έχει και Επτός από υπουργάρα Μιγάλη να πούμε ο άνθρωπος Πρώτη φορά αριστερά Αυτό πάνε να πει που φουά πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, Μπαίνοντας ή βγαίνοντας τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζουμε, ενδελεχώς μόλις αποφανθούμε θα πούμε και σε ένα κρουατάκο μου εν τω μεταξύ πριν πω για το Γκουτζιά να πω ότι δεν θα μείνω πολύ η ώρα μαζί σου γιατί είπαμε έχω τα τρεξίματα και τα λοιπά πρέπει να πάνω να κάνω τις ρυθμίσεις εκεί πέρα γιατί είναι εθνικό μου καθήκου να πληρώσω τον νέα ε, και τις άλλες μαλακίες εκεί της ε, ε, ήθελα να πω... α, ήθελα να πω ότι προλαβαίνεις να με στείλει όμως μήνυμα ή στο Caster FM, άμα να στο έχεις Caster FM casterfm γράψεις ένα μήνυμα και στο τσάκ του σταθμού. Ή να μπει στο listen to myradio.com, όπως γι' άλλο λέγεται. Από εκεί που να ακούς τέλος πάντων. Και να στείλεις ένα μήνυμα, να μην, πείσεις, να μην ταχώσεις, να μην πεις ότι λέω τις μαλακίες μου, τις συνηθισμένες, μπαρδούζας συναπτώσεις. Λοιπόν και θα συμβάλλω να ακούσεις το μεγάλο του Νίκου του Κουτζιά, τι τραγουδιαστάς είναι να πούμε, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου. Φωνάρα ε. δεν είναι μόνος του Τραγουδάνε κι άλλοι αλλά ξεχωρίζει φωνάρα Α, Και χορεύει κιόλας Δεν μπορώ να σου το δείξω Λυπάμαι αλλά άκουσέ το να We are the world We are the children We are the ones who make fun of it So let's not give We are the world We are the children του φόρθου του πότητά, εμεί παιδιά μπραύουν καταπληκτική όλοι να πούμε, στα πλάγι τη να πούμε μαζί και του ΝΑΤΟ να πούμε οι υπουργοί των εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ τι καλοί άνθρωποι όλοι αυτοί και βεβαίω, κάποια στιγμή σηκώθηκε να πούμε ο Τούρκος εκεί ο εκπρόσωπο, και φωνάζει λέει πάνω όλοι να πούμε ο κόσμο πρώτος να πούμε γιατί είμαστε ειδικά τεσίμισα από τα πράγματα ο Νίκος Χουτζιάς και τραγουδάνε ο Νού όλοι μαζί τον Κέδρα Ντάμα Αν Σάμιλ να πούμε Τραγουδάνε, we are the world, εμείς είμαστε the κόσμος, εμείς είμαστε τα παιδιά, εμείς είμαστε που θα φέρουμε το φως στην ανθρωπότητα. Χααχάχαχα! <laughs> <laughs> <laughs> Τι υπουργάρα εξωτερικών που έχουν καταπληκτική, ναι! Ε? Και αυτοί εκεί πέρα οι άνθρωποι του ΝΑΤΟ είναι πολύ καλή να πούμε. Δηλαδή, αυτά το είχαν κάνει το 1985 να πούμε, αυτό το τραβδάκι είχε γραφτεί τότε και το τραγουδάκαν όλοι, γιατί θέλανε λέει, να σώσουν την Αφρική να πούμε. Όπως βλέπετε, η Αφρική έχει σωθεί, το νερό της εμπορεύονται οι δυτικοί και τις έχουν αφήσει ανθρώπους στη τα τρόφιμα, τη γη τους, τα φτιάξαμε, τα πόβλητα, μια χαρά πάει η Αφρική γιατί πηγαίνουν και οι δικοί μας εδώ πέρα τραγουδάνε το τραγουδάκι από την Αφρική, όλα μια χαρά εντάξει καλά πάμε για να λάβει τον Άτομο παιδιά, μην ανησυχείτε να πάμε εμείς να συνεχίσουμε, λέγαμε να πούμε, λέγαμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτά περιέδημα συμβιβασμού διότι είπαμε έχουμε εθνικό καθήκον πρώτα απ' όλα να πληρώσουμε τα χρέη μας στην επορία, έτσι Εσύ και εγώ δεν έχεις λεφτά, δεν πειράζει, θα σπάρουν το σπίτι, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, ε, ακύρωση ιδιωτικοποιήσεων, κατάργηση του τα ΙΠΕ. Οκ, το θυμάσαι αυτό, βγαίνα και λέγανε να πούμε, στο Τσίριζα, τσιρίζανε οι άνθρωποι να πούμε, γιατί τους λέγανε και Τσίριζα, τσιρίζανε, ακύρωση του ιδιωτικοποιήσεων, κατάργηση του τα ΙΠΕ. Οκ. Για να αποδείξω ότι κρατά τους υποσχέσεις μου ως αριστερός, άρα και ηθικ και και που φουά, πρώτη φορά αριστερά είπαμε Υπογράφω για το υποδρομιακό στοίχημα του ΡΟΠΑΤ Λέγε με μελισανίδη που ήδη είμαστε στα σκαριά από πριν Φταίω εγώ Το είχα να ανακανονίσει Που τα κάνω τώρα να μην υπογράψω Να πούμε Κάνω έτσι, διχώνω στο μελισανίδη Πάρε μελισανίδη να έχεις να πούμε Έτσι. Λοιπόν κατό Επειδή είμαστε και αποφασισμένοι να φέρουμε την εσπεράντσα Την ελπίδα δηλαδή ετοιμάζουν οι 14 περιφερειακά αεροδρόμια να τα δώκουμε στην κοινοπραξία Fraport είναι η γερμανική αυτή να το πούμε τώρα, εντάξει μας τώρα λοιπόν ε, κοινοπραξία της Fraport λοιπόν με την Sledel λέγει μου για να καταλάβεις έτσι λοιπόν ε, να συνεχίσου τον ελληνικό λοιπόν και τα λιμάνια κύριε και οι στην Κόσκο κύριε Και το 67% Του οργανισμού λιμένου της Αλλημίκης Κύριε Μήπως κύριε Εσείς δεν αποκαλούσετε σκανδαλώδη πώληση Τη σύμβαση για το ελληνικό Τώρα Τι κύριε Λάθης κύριε Λοιπόν Θα συνεχίσω τον εδημοσύνου βασμό Αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγουδάκι Του Βαγγέλη Γερμανού Που ταιριάζει στην περίσταση Πρώτη φορά αριστερά το ζιλιάρι. είχα ένα φίλο φίλο καρδιακό, σε νύχτη γλένδι και σεριάνι. Βελώριο, αχόρτακο θεριό, το φλούφι σε δυσπολείς το ποταμί. πήρατε χαμπάρι. Τον δρόμο αφήνω, χάνω με τα στενά παρέα με ένα σκουπιδιάρι. Φύσηξα γέρι, φύσηξε βροχή κι εγώ γυρίζω σαν τσακάλι. Άσχημη μάλλον, διάλεξα εποχή Έστω στο κενό και με στη ζάνη και αυτοί, οι πουλάνε στο παζαρί. Λαυρυνθό και πόρτα μυστική, σκάβω στο χώμα σαν σκαθαρί. Ασχημή μάλλον κι εποχή, οι μασκές πουλάνε στο παζαρί. Κάλεσε εποχή πουλάνες το παζάρι. Και ενώ μακισε πουλάνε στο παζάρι, εμεί να πούμε, για να φτάσουμε στον έντιμο συμβιβασμό δηλαδή συμβιβασμός και έντιμος τι σημαίνει αυτό ρε παιδιά δηλαδή συμβιβάζουμε χωρίς να χάσουμε την τιμιότητά μου τι το καταλαβαίνω εγώ, αυτό το πράγμα τέλος πάντων λοιπόν εκεί συνεχίζουμε τα ερωτηματικά που μας έχουν γεννηθεί τα διάφορα μήπως είδατε πουθενά το κατώτατο μισθό στα 751 μικτά Μικτά, έτσι. Λοιπόν, στις πρώτες 15 μέρες, κύριε. Πού είναι ο κατώτατος 751 πρώτες 15 μέρες, κύριε. Λοιπόν, άκου μου, το 67% των μέτρων των μνημονιακών είναι σωστά. Τα αδεύφη, μπαρουφάκης. Λοιπόν, άρα η υπόσχεση ότι θα καταργηθούν όλα με ένα νόμο, ξεχασέ. Διότι μπορεί οι θεσμοί να το πάρουν για μονομερή ενέργεια και μετά τι θα απογείρουμε χωρίς τη δόση μας ε? Αφού είμαστε πεσάκι. Τώρα με αυτό. Τα τάκτα τάκτα. Τι πάρει τη δόση μας να πούμε. Πα, τα, πα, τα, να πούμε. Έτσι. Λοιπόν. Πρόσεξε να δεις τώρα ακόμα. Τα να πούμε. Θα πας είπαμε να πληρώσεις τον ένθια. Έτσι. Και τον προηγούμενο. Και τον επόμενο. Και τα χαράτσια. Μπορεί να τρέχαμε να κάναμε. Και τα λοιπά. Αλλά όμω. Επίσης, yeah. είπαμε ότι θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί, έτσι. Όμως, παρόλα αυτά, σταμάτησαν οι πληστηριασμοί, πρέπει να σας πω, βεβαίως, σταματήσανε, αλλά όχι επειδή βγήκε κάποιους νόμους και σταμάτησαν οι πληστηριασμοί, σταμάτησαν επειδή κάθε δετάτη υπάρχουν αγωνιστές, από διάφορα οι οργανώσεις και μεμονωμένα άτομα κτλ. που πηγαίνουν και σταματάτες πληστηριασμούς, εντάξει, πρώτα άτομα. Λοιπόν, επί και νησιά θέλουμε να βάλουν χρηματικές πιστοτικές κάρτες για συναλλαγές άνω των 70 ευρώ. Ωραίο φρουτάκι αυτό να πούμε, το τρώμε μια χαρά, κτλ. Λοιπόν, Ακροτάκι μου, στα λέω με τρόπο, τι ωραία που στα λέω, καταλαβαίνει ότι φούα, πρώτη φορά αριστερά. Θα συμβάλω κι άλλο τραγουδάκι, γιατί ξέρω, θα το Γι' αυτό, σηκώνει και τραγουδάκια ενδιάμεσα να νιώθει κάπω καλύτερα, να φτιάχνει εσύ σου, να νιώσει κι εσύ. Στο Παγασίτικο με το βράδυ. Στο Παγασίτικο σε δρόμου, σε τα μάλια. Σήτικο, τη μέρα δυναμήτες, στο βαγασητικό, το βράδυ ερημίτε. και διάλουλούθια στο παράει λουλούδια του φελάγου Το που ήξερε να το ξεχάσει, μου θα... Και θα τον πάρει εκεί πέρα. Μα θα το πάρουν οι Ρώσοι, Μα θα το πάρουν οι Αμερικανοί, Μα θα το πάρουν οι Κινέσει, Να πούμε δεν έχει σημασία. Ξέχασε τον, τον παρασυντικό, ξέχασε τον, τον δερμαϊκό, ξέχασε του γυναικείου, του κόλπου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα λοιπά και τα τέτοια, ξέχασε αυτά. Διότι πρέπει να δει και η ανάπτυξη. Που το συζητάμε αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ τώρα α πούμε. Δηλαδή ε, α πούμε, θα πατάξουμε την φοροδιαφυγή διότι υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά τα οποία μπορούν να κτλ. Ωραία, γιατί δεν κοιτάτε τα κοιτάπια σας να δείτε τι χρωστάνε στο δημόσιο και να τα πάρετε. Διότι θα πείτε, οι ωραίοι έχουν χρέη. Και οι ωραίοι εν προκειμένου είναι κάτι ολιγάρχη του κερατά, τίποτα, μπόμπολα, μελισανίδη, λάθη κτλ. Ετσι ενδεικτικά να, να πούμε και κανένα όνομα. Αλλά θα τα βάλουμε με του θεσμού. Διότι αυτοί είναι θεσμοί θεσμοί έτσι και ενώ αυτοί οι θεσμοί εδώ κάνουν ό,τι γουστάρουνε οι άλλοι θεσμοί έξω επίσης κάνουν ό,τι γουστάρουνε διότι εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς έτσι δεν το συζητώ αυτό και τέλος πάντων ενώ συμβαίνουν αυτά ίσως το Ελλαδιστάν, οι κυρίαρχοι του πλανήτη ετοιμάζουν ωραίε ευλογημένε εμπορικές συμφωνίε τις οποίες εμπορικές συμφωνίες της λένε τέλος πάντων οι οποίες έχουν και ονόματα θα... να σιπώ μερικά τώρα υπάρχει η TTIP η Ευρωπαϊκή Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτιών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η ΣΕΤΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση του Καναδά και υπάρχει και η ΤΙΣΑ ε, όπου συμμετέχουν οι 50% Ώρες. Αυτά ανακοινώθηκαν στι 7 Ιανουαρίου, κάποια πράγματα τα λοιπά. Γιατί όλε αυτέ οι συνειδητριάσει, οι συμφωνίε και αυτά γίνονται εγκρυπτό Και τι θα περιλαμβάνουν όλα αυτά. Ω, θα σηκώσω εντό Ακροατάκο μου ε, Αλλά θα σηκώσω πάλι τα για να μπω να δω αν έχει τελικά ή να Παναγία, τίποτα με προσέχει για μένα. Εντάξει. Και θα επανέλθω. Πάμε να ακούσουμε του σημερινού. Ο spali Raggoftoni το τι τα χαρά τους έκανες αυτή την κοινωνία. Και εκείνη βουν το δάκο με μανία. Και εκείνη βουν το δάκο με μανία. Τι τα χαρά τους έκανες αυτή την κοινωνία. Με τα και ψέκανες, παροί κυεράδες και ο πόλη. Όλοι εμείς οι δρανοκτόνοι είμαστε δολοφόνοι. Υπάρχουν μεγαλύτεροι εξύ για την ελιά, μα από όλους είναι όλα τα πουλιά. Μα από όλους ας είναι όλα τα πουλιά, υπάρχουν μεγαλύτεροι εξύ για την ελιά. Με τα φορής πέμψε καστε, Βάχιε και ο Πόλις, όλοι εμείς τη βάση. Όσαν πιανούμε τσίκλες και μαυροπούλια Μας κυνηγούν οι δασικοί, μας πουν αυτή η κούλια! Πεταφόρης και ψεκασπέ, παρακή εργά με δεοχόλη. Όλοι εμείς οι δρακοκτόδοι, είμαστε δολοφόνοι. Γιατί γρήγορα που τελειώνε αυτά τραγούδια να πούμε. Δεν, ούτε που το κατάλαβα προατάγο μου, ούτε που το κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, την περίπτωση, λοιπόν, σε έρθει λοιπόν για αυτές τις τρεις πολύ καλές συμφωνίες, για τις, ε, αυτές τις συμφωνίες τις εμπορικές. Όπου εκεί πέρα, έπαιξε διάφορα σχέδια, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση που την αγαπάμε, δεν θα έρθει τίποτα, δεν, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη σε κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτώ ότι μπορεί να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουργέμε πάνω και δεν έχω πολλά δρακιά να πούμε και φτωχό. Θα σπάει ο Λαγιοπορία να πούμε. Έναν έχει μείνει, τέλο πάντων, το πλέον, το βάζω, το βάζω. Λοιπόν, δεν φανταστώ ότι μπορεί να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τόσο καλή ένωση αυτή. Λοιπόν, αυτέ λοιπόν οι συμφωνίε που σέλγα κροατάκομαι, τι Καταργούν, κάνουν. Καταργούν κανούρα πράγματα έτσι. Κάνουν πράγματα για να ή καταργούν τον κρατικό έλεγχο στις πολυεθνικές εταιρείες. Δεν μπορείς και η να πούμε, εσύ ποιος είσαι να ελέγξεις την πολυεθνική να πούμε. Ένα κρατήδιο τόσο δάνα μια σκατούλα να πούμε... Ωραία! όλη την πολυεθνική. Έτσι. Θα καταργήσουμε τη δημόσια πρόνοια. Έτσι. Θα ειδητοποιήσουμε την υγεία να πούμε κτλ. Θα δώσουμε απόλυτη ευκαιρία στις τράπεζες. Στις τράπεζες που ξέρουν να σου μας, μας κάνουν δεκμηλευτές πληρώνουν μάλιστα. Δεν παίρνουν εγγυήσει να πούμε οι τράπεζε και εμεί πληρώνουμε και τα λοιπά να πληρώσουμε. Να πληρώσουμε γιατί οι τράπεζε είναι χρήσιμε. Λοιπόν, θα επαναφέρουν λέει την άκτα με, που έχει σχέση με τα προσωπικά δεδομένα ένα νόμο να πούμε που είχε ξεσηκωθεί παλιά ε, ο κόσμο και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα και λέει προσωπικά δεδομένα γιατί δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πολυεθνική ούτε άλλε να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, Ήδη ξέρουμε να πούμε μια παρόμοια συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του, Μέ, του Μέχικου και του Καναντά, την Ναύτα, όπου με την τη υπογραφή της συμφωνίας, να πούμε και τα λοιπά και την, με το ξεκίνησε να γίνεται, απλώς χάθηκαν 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, να πούμε, στο Μεξικό. Δεν είναι τίποτα να πούμε τώρα, αυτά θα με πεις, σημασία να αναπτυχθούμε. Εντάξει, επίσης καταργείται ολίποτε δημοκρατική λειτουργία με βάση αυτές τις συνθήκες να πούμε και τα λοιπά, συστήνεται ε, ε, ε, μία ειδική επιτροπή η οποία θα εκδικάζει τις διαφορές ανάμεσα σε κράτη και εταιρείες. Όταν η νομοθέτηση τα στα συμφέροντα των εταιριών. Δηλαδή κάτσε εσύ σαν κράτος, να πούμε, έρχεσαι και σε ένα νόμο και τα λοιπά που πηγαίνει την ασυπότερα. Στην Μοσάντο να πούμε για παράδειγμα, έτσι λέμε τώρα: ένα πάμε έτσι. Δεν το πα, με Εντάξει, έρχεται η Μοσάντο και σου λέει: Τι να πω σε αυτό που ψήφισε, Δε εσύ γνώμη, κράτο. Θα τον πα πίσω να πούμε. Αυτή την ειδική λοιπόν, την επιτροπή, η οποία δεν, είναι, δεν έχει καμία σχέση με κράτο, με κυβερνήσει, με κλεγμένε κυβερνήσει και τέτοια, είναι μια ιδιωτική επιτροπή. Καλά, λε. Η οποία, βεβαίω, θα αποφασίσει πάντοτε προ όφελο τη ανάπτυξη των εισπράξεων της μεγάλης και καλής πολιεθνικής εταιρείας λοιπόν μισό καπνίζω ο καπνός λοιπόν θα ε, καταργούν τις νομοθεσίες για την ασφάλεια των τροφίμων και τα λοιπά θα το τραγουδάει μου διότι υπάρχει το τηλεφωνάκι και πάνε στο μικρό του παραθύλι! Όλο κύβει και κοιτάει είναι ο δέσμο φυλακάς κι είναι ελεύθερος νομίζει που μπορεί όλοι την ώρα στους διαδρόμους σου να γυρίσει κάθε μέρα Fuck the art of the μα Λοιπόν, θα τζίδε μας χέρις να πει η ελευθερία. Θα σε πω εδώ τι θα πει η ελευθερία. Γιατί μη πήρε τώρα ένας αγροατάκους εδώ πέρα, λέει τάξη με το ΣΥΡΙΖΑ να πούμε και τα λοιπά. Όχι παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ε, όπως και να έχει το πράγμα, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τέλος. Δεν το συζητώ, εγώ είμαι με την κυβέρνηση, με τη διαπραγμάτευση, με τον Ποιος χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ερωτηματικό, καταστροφή ή ένταξη, σοφία ή αποδέσμευση. Τι, ποιος χρειάζεται τις μυαϊκές, να πούμε. Τέλος περιέχει διάφορα κείμενα και μελέτες και άρθρα διαφόρων εδώ πέρα που... Τι είναι αυτή, δεν σου ξέρω, ο πατριώτης Λιωμίδας λέει, τι, ποιος είναι αυτό. Γουρικά. Τέλο πάντων, έχει σημασία, είναι από τις εκδόσεις καψινή, καψινή, κέντρο ψυχαγωγίας μονάδας. Λοιπόν, και ενώ ως ένας είδω πέρα διδάτορ φιλοσοφίας συγγραφέας Δημίδης Βηγορόμπιος. Τι είναι αυτός, ρε. Α, δεν ξέρει την μάνα του να πούμε τέντ. Το κουτσιάσμα, που ακούσατε. Ξέρει και να λέει και τέτοια, να πούμε ωραία κτλ. Λοιπόν, θα διαβάσω λοιπόν από εδώ. Θα διαβάσω από εδώ τι θα πει η ελευθερία. Από τις 1ης 1 του 2014 ισχύει no. στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύστημα διακυβέρνησης που συμπεριέλαβε το σύμφωνο για το ευρώ και το δημοσιονομικό σύμφωνο ή αλλιώ σύμφωνο σταθερότητα. Εσύ τα εισαγωγικά ακροατάτομα μπορείς να τα βάλεις όπου θέλεις. Έτσι. Καμη πεις τώρα καλά εσύ μας έλεγες για τις συμφωνίες να είναι αυτές τις διακρατικές να πούμε και τις ε, υπερατλαντικές και τέτοια. Τι μας λες τώρα. Λέω. Επίσης. Γιατί σε αυτές τις συμφωνίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Λοιπόν, δεν θα διαβάσω το κείμενο όλου του ανθρώπου, απλώς θα διαβάσω μερικά πραγματάκια. Εδώ, προσέξτε με, λέει. Οι βασικοί κανόνες της νέας οικονομικής διακυβέρνησης θα βέβαια αυτή τη συμφωνία που ισχύει από 1-1 του 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ, είναι αυτά που έχουν υπογράψει συμφωνίες και τα που εμείς δεν θέλουμε να βγούμε από αυτό τον καλό οργανισμό, τους φίλους, τους εταί Λοιπόν, οι βασικοί κανόνες της Νέας Οικονομικής Γυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι. Κάθε κράτος μέλους οφείλει να τηρεί τον κανόνα του ισοσχελημένου προπολογισμού, θεσμοθετώντας και ανάλογη συνταγματική ρύθμιση. Το διαρθρωτικό έλλειμμα των προπολογισμών περιορίζεται στο 0,5% του ΑΕΠ, προηγουμένου 1%. Οι χώρες που έχουν λόγο χρέος προς ΑΕΠ άνω του 60% οφείλουν να μειώσουν το υπερβάλλον χρέος κατά 120% κρατος κράτο μέλο δεν ενσωματώνει τον κανόνα του ισοσκελισμένου προπολογισμού στο Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβάλλει ποινή μέχρι 0,1% του ΑΕΠ. Δεν του κάνει, θα πληρώσει. Αποφασίζουν και οι δύο Δεύτερον, κάθε κράτο μέλο αποφασίζει μεσοπρόθεσμου στόχου τετραετού διάρκεια που επικαιροποιούνται ξανά τα εισαγωγικά, τα βάζω που θέλει. Το μεσοπρόθεσμο. Πρέπει να είναι συμβατό με του γενικού προσανατολισμού τη οικονομική πολιτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρέπει να είναι συμβατό με του γενικού προσανατολισμού τη οικονομική πολιτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από ποιο αποτελείται με το πιο σενά. Ούτε εγώ ξέρω. Όχι! Ούτε εγώ. Πάρα κάτω. Λοιπόν, νόμο θα πρέπει να προβλέψει μηχανισμό αυτόμα τη Διόρθωση έλεγε παρθούσα. Τυχόν αποκλήσεων από του δημοσιονομικού στόχου. Η εφαρμογή του κανόνα αποτελεί η θεσμοθέτηση, να οι θεσμοί που λέγαμε, του οικονομικού παρατηρητήριου στου Δήμου. Καλά το ακούς Τέταρτον, ο εθνικό προπολογισμό θα υπόκειται σε υποπτία έλεγχο αναεξάμεινου. Χιά το ρε παιδί μου. Δεν είναι να έχει μνημόνιο, δεν έχουμε μνημόνιο του σκίσαν του μνημόνιο, του σκίσαν του καρσών, α πούμε έτσι. Επαναλαμβάνω. Ο εθνικός προπολογισμό θα υπόκειται σε υποπτία έλεγχου αναεξάμεινο. Εάν υπάρχει απόκληση, λέει, από του συμφωνημένου στόχου, το κράτο μέλος θα καλείται να υποβάλει νέος στήριο Εάν δεν γίνονται οι απαραίτητε διορθώσει, θα οι κυρώσει. Θα σηκώσουν τον κόρκο. Αυτό το λέω δεν του λέει το σύμφωνο. Η δημοσιονομική πειθαρχία, πειθαρχία, έτσι. Πείθομαι στι αρχέ, στου θεσμού ισχύει και για τις περιφέρειες, τους δήμους και τις 10 αγαπητέ μου, ακροατάκο, πολύ αγαπημένο μου, μουτράκι μου. 5. κάθε χώρα όταν προσφέρει στη χρηματοδοτική στήριξη του IMS, καλά του λέω ναι, υπάρχει και χριστός ενισχυμένης εποκτείας, ξαναβάλησα λογικά, ενισχυμένης εποκτείας που προβλέπει και λεπτομερή προγράμματα Εισαγωγικά, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ακροατάκου και μετά τη λήξη του προγράμματο των μνημονίων στην περίπτωση τη Ελλάδα, η χώρα παραμένει υπό ενισχυμένη υποπτία. Επομένω, έχει εξοφλήσει το 75% τη χρηματοδοτική συνδρομή. Το πιάνει το υπονοούμενο. Το πιάνει. Λοιπόν, έκτοτε ή αν που χάσει τα νούμερα, δεν έχει σημασία, ακόμη και κράτη-μέλη χωρί μνημόνιο θα υπογράφουν νομικά δεσμευτικέ συμφωνίε, αν αγγλούνται τα κοινοτικά Εντάξει, Πάρκα. Το Euro Plan Pact ενισχύει τη συνεργασία των κεντρικών μηχανισμών σε θέματα οικονομικής πολιτικής που όμως παραμένουν στην αρμοδιότητα του κρατών μελών. Ισοδηματική πολιτική, κατώτατος μισθός, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, ευελιξία και ασφάλεια, flexibility στο ασφαλιστικό και άλλα. Flexibility, τι λένε αυτή η συνεργασία, εισαγωγικά, έτσι, αποτελεί ένα ακόμα βήμα διείσδυση στην εθνική κυριαρχία. Χαίρομαι, ρε, στην κυριαρχία, τι είμαστε εμεις, ρε. Είμαστε η Χρυσή Αυγή, να πω, να μιλάμε για έργα και τέτοια μαλακίσταρα. Ωραία, στους ανθρώπους, καλά τα λένε. Λοιπόν, συλλέω, τύπος, να πούμε, Δεν τα λέω, εγώ τα λέω τύπος, έτσι. Λοιπόν, παρακάτω. Προβλέπεται έπεσε από τα σύνδευα τα κράτη-μέλη αντλούν πόλους από τα διαρθρωτικά ταμεία η αξιοποίησή του στηρίζεται στα σύμφωνα εταιρικής σχέσης που αντικαθιστούν το ΕΣΠΑ Μάλιστα. σε περίπτωση όμως που το κράτος-μέλος χρηματοδοτείται από την EMS η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναθεωρήσει τα, αυτά τα, τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης μόνο μερός Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι είναι σημαντικό να έχουν αναβαθμίσει. Από εκεί που ήταν κάτι μαλάκι στο κερατάνα από μονόχιλα του οποίου δεν του εξέλεξε κανένα, εγώ του ονομάζω θεσμού και του δίνω κύριο. Έχουν κύριο. Επομένω, μπορούν να κάνουν ό,τι μπουστάλουνε. Λοιπόν, η απόκληση θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή και ακύρωση τη χρηματοδότηση από τα σύμφωνα εταιρική σχέση. Και αυτέ οι ρυθμίσει ενισχύουν τη δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλη κλεγμένη αυτή, να επιβάλλει τη συμμόρφωση του στους στόχου τη. αυτά τα γράφει στο... στην Βουλή των Ελλήνων γραφείο προπολογισμού του Κράτους και τα λοιπά εκείνη η πηγή αυτών των πραγμάτων που σας διάβασα τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά λοιπόν ε, όπως χαλαβαίνω είμαστε με την κυβέρνηση είμαστε με τη διαπραγμάτευση είμαστε με το δεν μπορώ πρέπει να πάρω μια ανάσα μου λοιπόν και μετά θα σα πω και την άποψή μου, γιατί έχω και άποψη για το μεταναστευτικό ακροατάκο μου, την άποψη της κυβέρνηση εννοείται. Λοιπόν, και σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι. <Συσχερή> I'm hey. Ακροατάγω μου, το ξέρω, εσύ αγοράω και τα λοιπά. Δεν φταίω, δε φταίω εγώ, οι θεσμοί, καταλαβαίνω τώρα, πρέπει να τους του Λοιπόν, πρέπει να υπερασπιστούμε του εταίρου μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Κατάλαβες, έτσι είναι οικογένεια, δηλαδή μου. Κατάλαβες, του βλέπεις να γύρω να πούμε πώς της λοιπόν, και για το μεταναστευτικό ήθελα να πω το εξή, λοιπόν, ε, ήθελα να πω ότι ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ότι λέει. Θα δώσει στα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ πέρα Θα τους δώσει ηθαγένεια Λοιπόν, δεν ξέρω Θα, θα ψάξω εγώ να βρω τώρα εδώ πέρα Στα λεξικά κτλ. Να καταλάβω τι σημαίνει ηθαγένεια Και τι σημαίνει ας πούμε πώ το λέμε ρε παιδί με αυτό που δίνει αμερικανή, να πούμε Υπικοότητα, υπικοότητα Δηλαδή ότι γίνεσαι υπήκοος του κράτους Μπορεί να είσαι από οπουδήποτε στον κόσμο Και εγώ σου δίνω είσαι. Ένα πολίτη, ωραία! Η ηθαγένεια τι σημαίνει ότι είμαι ηθαγενή. Δηλαδή ότι εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο κατοικώ εδώ και κάποιο καιρό τέλο πάντων, παιδί μου. Έτσι λοιπόν, εφόσον θέλει τέτοια η Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά, ό,τι μια Ευρωπαϊκή Ένωση, το νου σα! Γιατί άμα βγούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πεινάσουμε. Θα μα πέσει ο στο κεφάλι! Θα γίνει της να που... Δηλαδή θα με πάρουν του τραχτέρ, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ακροατάκομαι, έμεινα τόσες μέρες εδώ πέρα βουβός και άλαλος με την ελπίδα πρώτη φορά αριστερά κι εγώ, όπως και οι άλλοι, παραμύθια έτσι λέμε τώρα. Απλώς για, για να καταλαβαίνεις, να συντεριάξω λίγο μαζί σου που είχες αυτή την ελπίδα ότι ξέρει κάτι θα γίνει κτλ. Και, και αναρωτιέμαι ανάπτω πούμε, και λέω Ας υποθέσουμε ότι ο Τσίρισα θέλει να τη ρίξει μαζί σου μεγάλε, έλα στη ρίξη να πούμε κι εγώ μαζί σου. Όταν θέλεις να έρθεις σε ρίξη ρε μεγάλη, γιατί καθώς και συζητάς με αυτούς και σπαδαλάς το χρόνο τσάμπα και περαισέ τόσο καιρό εδώ πέρα τρεις μήνες και και πιάνεις να κάνεις μια επιθετική ενημέρωση του κόσμου να πεις τι πραγματικά συμβαίνει, τι πραγματικά συμβαίνει με το χρέος και δεν συμμαζεύεται. Είναι δυνατόν να αφήνεις τα κουλοκάναλα, να λειτουργούν τα κανάλια, να μην τα κλείνεις. Δεν είναι παράνομο τα κανάλια. Ρωτάω. Είναι δυνατόν να φτιάξεις την καινούργια ΕΡΤ μετά τον αγώνα των εργαζομένων και το κουπέλα, να πούμε στην ΕΡΤΡΙΑ, τι συνέβη και τα λοιπά, γιατί μπάνουν τα κλάματα. Πώς το βλέπεις, αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν τόσο καιρό, ε? Για διαβάση το καταστατικό της ΕΡΤ, να πούμε. Είναι αυτό φτιάχνει ένα κανάλι με κοινωνικό έλεγχο ας πούμε και τα λοιπά. Ε, μήπως το εργοστάσιο ζάχαρης... τάχαμε να πούμε να κλείσει το εργοστάσιο ζάχαρης... πώς θα ανοίξει το εργοστάσιο ζάχαρης... κατά το διαγυρίζονται διαχειρίζονται οι εργαζόμενοι, μήπως πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, δεν λέω άλλα γιατί να στεναχωρήσουν πάρα πολύ κάποιους φίλους, ήδη τους έχω στεναχωρήσει αρκετά. Εδώ είμαστε να παρακολουθούμε τα πράγματα. Δεν θα μείνω άλλο ακροατάγω μου. Πρέπει να αποχωρήσω να πάω στη γαλούδα μου και αν σας θελαχώρησα λιγάκι, αλλά ήθελα να σε δώσω να καταλάβει ότι πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά, αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν ε, συνέχεια, έτσι, εντάξει. Είχαμε και εμείς μια φορά την ευκαιρία δηλαδή αριστερά, να δούμε αριστερά ανάλυση στην κυβέρνηση, να... εντάξει. Βεβαίω, αν δεν έχει αριστερά στην κυβέρνηση και δεν θα έχει κράτος, δεν θα έχεις χώρα, δεν θα έχει σπίτι, δεν θα έχει σχολάφι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πρώτη φορά αριστερά. Που φου α Αφηρώνω το ποιματάκι Του Μιχάλη Κατσαρού Το οποίο το απαγγελεί και ο ίδιος Βάλε το καλά στο νου σου Το ποιματάκι αυτό Και αμέσως μετά το τραγούδι End of Days Το τέλος των ημερών Από του Σβήνει Και ακολουθεί ε, Μουσικό πρόγραμμα το Σταθμό, Μέχρι με Νεοτέρας Μέχρι να μας τη δώσει Να κάνουμε την επόμενη εκπομπή. Ξέρω ότι ο τύπος Ετοιμάζει εκπομπέ Για το Ιλιανέ Το Ίδρ και δε συμμαζεύεται και τέτοια ωραία ευαγή ιδρύματα. Σε εύχομαι να έχεις ένα κάνει εισημέρι, δεν θα σε ευχηθώ καλή ελευθεριά όπως κάποτε, διότι πλέον είμαστε ελεύθεροι. Άντε βρε, σ' αφήνω φιλάκια. Αντισταθείτε σ' αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε σ' αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει δόξα σ' εσύ ο Θεός. Αντισταθείτε στον περσικό τάπιο των πολ στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα που σα ιστορώ. Αντισταθείτε σε αυτόν που χαιρετάει από την εξέδρα ώρε ατέλειωτε τη παρελάση. Σε αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έλλειπα γείων Λίβανων και Σμύρνων, σε μένα ακόμα που σα ιστορώ. Αντισταθείτε πάλι σε όλου αυτού που λέγονται μεγάλοι. Στον πρόεδρο του εφετείου, αντισταθείτε. Στι μουσικέ. Τα τούμπανε και τις παράτες, σε όλα τα νότερα συνέδρια που πλειαρούνε, πίνουν καφέδες, σύνεδροι συμβουλατόροι, σ' αυτούς που γράφουν λόγους για την εποχή, δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα, στις κολακίες, τις ευχές, τις τόσες υποκλήσεις από γραφιάδες και δειλούς για τον σωπό αρχηγό τους. Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων, στις ποβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία στα εργοστάσια πολεμικών υλών αυτού που λένε γυρισμό τα ωραία λόγια Στα θούρια Στα γλυκερά τραγούδια με τους θρύνους Στους θεατές, στον άνεμο σε όλου του αδιάφορους και τους σοφούς Στους άλλους που κάνουν το φίλο σα Ως και σε μένα Σε μένα ακόμα που σας ιστορώ αντισταθείτε Τότε μπορεί βέβαιη The greatest form of control is where you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell, but you can't see the bars and you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. And the chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit what happened to the home of the brave. Motherfuckers, they controlling this now When no one's talking about how they made us spot to be slaves And everybody's just walking around Head in the clouds, I wanna wake up to a dead in the grave But unless too late. we need to be ready to raise up. Welcome to the end of day. Everybody is slaves. Only some are aware that the government releasing poison in the air. That's the reason I collect so many guns in my lair. I ain't never caught slipping, never underprepared. Yeah, they shade on me. They just bring it proudly. George Bush, the grandson of Alistair Crowley. They want you to believe a lot of the enemy Saudi. The enemy ain't Saudi, the enemy around me. It's fluoride in the water, but nobody know that. It's also a prominent Ingredient How could any government bestow that? A pie people who believe in political throwback. That's not all that I'm here to present you. I know about the black pope in Solomon's temple. Yeah, about the Vatican assassins and how they will get you. And how they clone Barack Hussein Obama in a test tube. It's like we all know what's going down, but no one's saying to what happened to the home of the brave. These motherfuckers, they controlling this now When no one's talking about how they made us part of these slaves And everybody's just walking around Out in the clouds, I wanna wake up to a dead in the grave it's too late. We need to be ready to raise up. Welcome to the game. Whoever built the pyramids had knowledge of electrical power. And you know that that's the information that the and devour. Who you sick the motherfuckers that crash in the tower? Who you sick that made it turn into action in an hour? The same ones that invaded your own. The ones that never told you about the skeletons on the moon. Yeah, the ones that poison all the food you consume. The ones that never told you about the Mount Vesuvius.